Και τους φιλέψαμε, η δορκέγη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψανε ανάπηροι. Να είμαστε λοιπόν εδώ, αποκρυατικοί εκ των πραγμάτων. Πιστεύει δεν πιστεύει κανένας στις αποκριές, πιστεύει δεν πιστεύει κανένας στις μουτσούνες. Πιστεύει πιστεύει κανένας στο Jeffrey Archer που λέει οι μάσκες πέφτουν τα πρόσωπα μένουν γυμνά Α, α εξαρτάται Μία παρακολούθηση αναλύσεων και διαπιστώσεων και δηλώσεων σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, δηλαδή του τι λέγεται μέσα στη Βουλή Σας πείθει ότι και πέφτουν οι μάσκες και τα πρόσωπα μένουν γυμνά Το πρόβλημα μου είναι τα μάτια Τα μάτια και τα αυτιά, τι βλέπουν τα μάτια και τι ακούν τα αυτιά διότι όταν ολόκληρα χρόνια ή χρονιά ολόκληρη δεν βλέπεις τις μάσκες όταν πέφτουνε που θα δει τη γη μια. σιγά τώρα μην τρελαθούμε όταν έχει θεωρήσει πια τη μάσκα δεύτερο πετσί και δεύτερη φύση και μάλιστα την έχει αποδεχτεί και ω τέτοια από εκεί και όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς οδοντόπαστες όμως η εκπομπή έχει τα κέφια όχι γιατί είναι απόκριο είναι γιατί πέφτουνε κάποιες μάσκες και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορθοθούν, είναι σχεδόν ακατόρθωτο να ορθωθούν. Και ακόμα και οι τύφλοι βλέπουν από πίσω τη μούρη του τέρατος. Αθώθηκε λοιπόν ο Πελετίδης στην Πάτρα και το ότι αθώθηκε ο Πελετίδης στην Πάτρα δεν είναι μια νίκη του Πελετίδη απλώς. Είναι μια νίκη του πατρινού λαού και ολόκληρου του κόσμου που κινητοποιήθηκε και τον στήριξε Είναι μια νίκη της κοινής λογικής ότι δεν μπορούν οι φασίστες να χρησιμοποιήσουν όπως διατιμπάνιζαν σε δεκαετία του 30 με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν το σύστημα διήδιων όφελος Το ωραίο καστρο προσπαθεί να αντισταθεί τουλάχιστον για να περασπιστεί το όνομά του να είναι και ωραίο και κάστρο ως ωραίο κάστρο τώρα το ωραίο κάστρο με τέτοιες ασχήμνες και τέτοια τερατουργήματα λίγα πράγματα μπορεί κανένα να πει ότι μπορεί να προσφέρει και ταυτόχρονα έχουμε δύο Τουρκούς που την ώρα της μεταδιαπραγμάτευσης εγώ θα ασχοληθώ σήμερα με την υποκρισία των μασκών στο επίπεδο των λέξεων νομίζω ότι οι φετινές απόκριες είναι ένας θρία Λέξεων Το Eurogroup είναι από μόνο του μια μασκαρεμένη λέξη Λιγανδίων συμφερόντων Το αποτέλεσμα του Eurogroup Είναι Πολύ πέραν και πάνω εκείνου Του Παλπάλε Ποτέ Μητσοτακικού Μηδέν συν μηδέν ίσον δεκατέσσερα Εδώ είναι Μηδέν συν μηδέν Ίσον ανάπτυξη που τρίβει στα μάτια σου με τον τζακαλό το κέρβερο που δεν θέλει να μοιάζει του βαρουφάκι. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό ως μάσκα? Πώς σας φαίνεται όλο αυτό ως άρμα? Μπορείτε πια να φτιάξετε άρμα. Το ευκολότερο, α, να δεις ένα σεξιστικό εξόφιλο που να έχει τη Λαγκάρντ και την α, α, Μέρκελ και να εμφανίζονται σαν τη σκύλα και τη χάριβδη με την έννοια του ότι να είναι υπόθεση γυναικών η κατάσταση. Άμα το φίλο. Άμα το φορτώσει τι συνθήκε, άμα το φορτώσει το παρελθόν, άμα το φορτώσει στο μέλλον που δεν το ξέρει, το τελευταίο πράγμα που καταλήγει να είσαι είναι υπεύθυνο. Γίνεσαι απολύτω ανεύθυνο. Σαν φλαμπουράρει, α πούμε, ένα πράγμα. Με ένα blog ξεχνιέσαι. Παίρνει τι αποφάσει και τι θέσει και γυρίζει ευτυχισμένοι από του Μαρινόπουλου τον deal. Λεωφορείονο ο κόσμο, εξαιρετικό αφιερωμένο σε αυτού που δεν αναφωνούν. Δεν αντέχω άλλο κόσμο, δεν σαντέχω αντέχω άλλο κόσμο κανέ στάση να κατέβω Γιατί το είπανε αυτό και τι να τους ακούσει ο κόσμος Τους άκουσαν κάτι καλό που του τους κατεβάζουν στη στάση και κεν τολοφορείο Για ποιους κεν τολοφορείο Μόλις διαβάστε θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχουν μάσκες Ούτε και όταν κυκλοφορούν κουκούλες Τα παλιά λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι το και εισιτήριο, και ουρά ενα μαρτύριο. Στην ουρά, είναι γίνονται φίλοι. Μονιστρύλες και παγίδι, εικοδόνι και αραφτάδες, μούρτες και πορτοκαλάδες. Προσοπάχλο σαν ανάστρα, σαν αλουλούδια μαραμένα. Τα κόψαν απ' τη και τα στέλνουν εδώ και εκεί Χέρια βρώμικα και κύμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν Δώδεκα πανεπιστήμια έχουν βγαλιστεί στη ζωή Στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδη φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την άδικη ζωή Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμο με παλιό λεωφορείο Κι αν ανθρώπιε ένα πορτίο που το εδώ και εκεί Δύσκολο πικρό ταξίδι πασαρία σπιμωξίδι. Ποιος στα γήκια θα μπορέσει. Τα βουνού να πάει τη θέση. Πού τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή. Η ζωή σου ο θανάτός Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σαντέχω άλλο κόσμο. Με έχει δέσει και με σέλει. Μια χαμόγελα με δένει. Με το γέλιο με το δάκρυ. Δεν σ' άλλο κόσμο. Σε έχω πιήσει, έχω χορτάσει. Και η πίκρα μου έχει φτάσει μέχρι τώρα, γυναικεί. Δεν σαντέχω άλλο κόσμο. Πίκρα, πίκρα σε μαζεύω. Δεν σαντέχω άλλο κόσμο. Κανέσταση να κατέβω. Δεν σαντέχω άλλο κόσμο. Πίκρα, πίκρα σε μαζεύω. Δεν σαντέχω άλλο κόσμο. Κανέσταση να κατέβω. Ανθρωπικό κόσμο με παλιό λεωφορείο, όπου η χάσιμη δική μου, ο χαμό είναι ζωή μου. Δεν σε τέχω Λοιπόν, δεν είναι αστεία υπόθεση αυτό που είναι στην πατρά. Δεν είναι αυτή η υπόθεση να λέει ότι υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο, μια φράση που τη λέμε όταν έρχεται και δένει μια απόφαση με το λαϊκό αίσθημα. Το πρόβλημα είναι ότι και το θέμα το ωραίο είναι ότι αυτή τη φορά η απόφαση συνάδει με το λαϊκό αίσθημα. Συνάδει με το λαϊκό αίσθημα Αυτό είναι το καινούριο Να συνάδει με το λαϊκό αίσθημα Να μπορείς να πεις Υπάρχουν και δικαστές στην Αθήνα Υπάρχουν και δικαστές στην Πάτρα ε, Για να είμαστε έτσι Σε μια κατάσταση Που να δικαιολογεί τα πράγματα Σκεφτείτε τώρα σε τι θέση μπορεί να βρεθεί αύριο το πρωί για παράδειγμα η έρτα όταν επικαλείται το άρθρο 15 του συντάγματος γιατί είναι υποχρεωμένη να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να εμφανίζει live το Μιγαλολιάκο να μιλάει όταν υπάρχει ακόμα και απόφαση που επιτρέπει σε κάποιον να πάρει θέση στο επίπεδο της μη μετάδοση ρατσιστικών σχολείων ε, το πρόβλημα, μα το πρόβλημα τώρα θα λέγεται σόρα. Το σύστημα εφευρίσκει, μόλις τα πράγματα πάνε λίγο, λίγο γκαβά, λίγο στραβά για τα συμφέροντά του, βρίσκει κάτι σώριδες και τους ρίχνει. Με κάτι ε, όρκου στο Δία, έξω από το Ηρώδιο, δηλαδή παράσταση πεζοδρομίου, ε, του χείριστου είδου. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν αρχίσει διάφοροι πολιτευτάδες και πλησιάζουν το σώρα για να μαζέψουν ψηφαλάκια. Το ξέρατε αυτό, δεν το ξέρατε. Ή είπα, θα σας φτιάξω την αποκριά. Μα άμα σας φτιάξω την αποκριά, δεν έχω παρά να αναφερθώ στην πραγματικότητα. Μόλις αναφερθώ στην πραγματικότητα, είναι κάθε μασκαράς, όπως έχουμε σήμερα πια στη χώρα μας κάθε συνοικία, κάθε πόλη, κάθε χωριό και ένα καρναβάλι, κάθε μασκαράς λοιπόν έχει βρει και εκτός απόκριο, το καρναβαλικό του προσωπείο. Στον ήχο σήμερα είναι ο Real FM, στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο είναι μαζί μου η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο, πολύ και διάφοροι, γιατί σήμερα είμαστε ε, εν ώψη τριημέρου. Άρα κάποιο πάντα θα σα εξυπηρετήσει. Στη μουσική επιμείνει η άντρεφούλα μου η Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, με κινητό το στέλνετε στο 19650 αφού πρώτα γράψετε τη λέξη Real. Με υπολογιστή στο βιο Τηλεφωνικό κέντρο 2 11200 8200 και ακούστε και αυτό. Ξέρω, με έχετε πεθάνει στα μηνύματα. Θέλετε να σα πω, Ποια είναι η γνώμη μου από την απάντηση που έδωσε ο Τσίπρα σήμερα στο Λεβέντι. Μπορώ να σα πω κάτι πολύ καρναβαλικό. Λεβέντικη. Η απάντηση ήταν Λεβέντικη. Νομίζω ότι τα καλύπτω όλα όλα αυτά. Από εκεί και στρα κάνετε μόνοι σα τα μαθηματικά. Ειλικρινά σα το λέω. Και επειδή προσωπική διαφορά. Έτσι και επίση σήμερα, ε, παλιά είχαμε, θυμάστε, εγκλήματα λόγω προσωπικών διαφορών. Παραμένουν και σήμερα αυτά τα εγκλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμα και αμερικάνικα σύριαλ, να βλέπετε, όταν είναι πολύ άγριο το έγκλημα, τι σου λένε, υπήρχε προσωπικό στοιχείο από πίσω, γι' αυτό είναι άγριο, άγριο το έγκλημα. Ε, όταν μιλάτε για προσωπική διαφορά, η λέξη έγκλημα νομίζω ότι σα έρχεται πριν σα έρθει η λέξη σύνταξη. Ποιο είναι το θύμα. Α, ο καθένα την κάθε μία. Υπάρχει όμως σήμερα, στα νέα, που κατάφεραν να ξανακυκλοφορήσουν, ένα κείμενο του Άθο του Λικάβη. Ο Άθος Λικάβη είναι ένας εξαιρετικός Κύπριος, μια εξαιρετική πένα, εξαιρετικός α, παλιός δημοσιογράφος, αλλά και πάνω απ' όλα ένα μυαλό που σκέφτεται πολιτικά, έχοντας υποστη το κυπριακό και ω τραγωδία και ω απόπειρα επίλυση εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, έστειλε ένα κειμενάκι το οποίο αξίζει το κόπο να σα το διαβάσω αντί να πω πολλά πράγματα εγώ και νομίζω ότι έχει σημασία που το στέλνει μετά την νίκη του Πελετίνη «Εν πολλής σχιζοφρενικό να κραδένουν δίκιν ζηλωτών χριστιανικής αρετής εκκλησιαστικά λάβαρα για την προαγωγή αιμονικού μίσου, αναπαραγωγή απάνθρωπον αντιλήψων από τις χειρότερες και απεχθέστερες φάσεις της ανθρώπινη διαδρομής» στρωμένης με ατέλειωτες φάλαγγε αθρών θυμάτων και προσδιορισμένης από απόνερα ρατσιστικών θεωριών και συνθημάτων. Και καλά. Τα λίγα προσφυγόπουλα βιώνουν τις μυσαλόδοξες συμπεριφορές απλώς ένα διαφορετικό σκηνικό από εκείνο που τα εξανάγκασε να εκβραστούν ως ανθρώπινα κατάλοιπα στις ακτές της ελληνικής φιλοξενίας. Αλλά τα άλλα και ομίληκα, τα ημεδαπά δηλαδή, που υποτίθεται ότι πρέπει να προστατευτούν έναντι των προσφυγικών μοιασμάτων, έχουν δηλαδή αντιληφθεί όχι τα φασιστοειδή, αλλά οι γονεί που παρασύρονται και συμπράττουν, πώ μεταφράζονται στι ψυχούλε των δικών του παιδιών αυτέ οι φοβερέ εικόνε. Όπου προεξάρχουν οι βαρβαρικέ ιαχέ, και όπου το μίσο τη ρατσιστική εμπάθεια ξεσχίζει κυριολεκτικά τα ευάλωτα και τρομαγμένα βλέμματα τη καθιερωμένη τρυφερότητα, σκέτο δηλητήριο που αύριο θα αποδώσει τα μία αναστρεψίμως ανάλογα παράγωγα δηλαδή ξενόφοβων συνδρόμων προδρόμων του ρατσισμού και λιπαντικά του φασισμού με όλες τις συνέπειες οι οποίες και θα εισπραχθούν αν υπερθέτως ως μέρισμα τη τυχόν κοινωνικής ανοχής εναντί αυτών των κραυγαλαίων και αποθρασινόμενων πλέον φαινομένων Οπότε και καστοσεξιμών υπέχει μερίδιο τη ευθύνη. Για όσα πράττει και κυρίως για όσα παραλείπει Αυτό είναι το ρεόκαστρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα Εκεί θρέφεται ο πραγματικός σπόρος της υποταγής Γιάννης της αντίστοιχη μουσική Γιάννης Χαραλαμπάκης το τραγούδι Αν δεν τα ακούσετε και εδώ αυτά Μάλλον δεν θα τα ακούσετε Το δέξει τη μαναγή το ποροτή συ Να κάνει μια ιδέα. Το έχετε σκεφτεί. Πώ γεννιούνται οι ιδέε, οι σπουδαίε, οι θαυμάσιε, οι έξυπνε, οι καλέ, οι ανόητε. Αν είναι τολμηροί και διαφορετική τι μπορεί να κάνει κάνει μια ιδέα. Να προσποιηθεί ότι είναι δική του, να την αποφύγει. Είναι η ιστορία μια λαμπρή ιδέα και του παιδιού που τη δίνει ζωή. Και καθώ μεγαλώνει η αυτοπεποίθηση του παιδιού, μεγαλώνει και η ιδέα. Και μια μέρα συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Έχω λοιπόν στα χέρια μου μια ιστορία για να μα εμπνεύσει. Για να καλωσορίσουμε την ιδέα, να τη δώσουμε χώρο να αναπτυχθεί. Όχι την ιδέα που γεννιέται από τα κουτάκια ε, στη γλώσσα τη Google. Όχι, όχι. Την ιδέα, την, ιδέα, την πρωτογενή. Αυτή που γίνεται μέσα στο κεφάλι των παιδιών και των ανθρώπων, αλλά κυρίω των παιδιών. Πρόκειται για το χρυσό μετάλλιο του 2014, για το καλύτερο εικονογραφημένο βιβλίο. Ε, είναι η εκδόσεις Λιβάνη, Νέα Σύνορα. Για μάντα Έχω πέντε βιβλία για του πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν. Στο 2.11.208-200, δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι ένα τέτοιο βιβλίο για την ιδέα αφορά μόνο στα παιδιά. Προτείνω να σπεύσουν να το διαβάσουν από κοινού γονεί και παιδιά. Αμέσω μετά, επειδή έχω και αρκετά από τα μηνύματά σα, τι ειδήσει, εγώ θα σα αφήσω. Πώ έλεγε εκείνο το τραγούδι, ε, Αδέρφια Πουλιά, Εγώ θα σα αφήσω σαλυτάκια. Ή αλλιώς πως βρε ντουνιά. το τραγούδι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από μένα okay. Παϊ πίσω πίσω σε παλιά χρόνια στο Σακελάριο, στον Κιπαρίσι Στη μουσική του Σουγιούλ, το τραγουδάει όμως εξαιρετικά η γλυκερία Απόκριες έχουμε, αχ βρε να χαμιά μπουνιά που να κάνει για χίλιους εννιά Μόλις το σκέφτομαι, μου έρχεται στο νου ο Κασιδιάρης Τα βραδάκια εδώ το φεγγάρι, σαν δω τι φαρέ τη ζωή τραγουδούν. Βλέπω πάντα ψηλά και σαν φρόν που γελά. Όλα πάνε συνήθω καλά. Φορέγκουνια, αγάπη αγούια που να κάνει για χειρουσένια. ο κόσμος ρηχός να κελά συνεχώ! μη σε νοιάζει κι αν είσαι φτωχό. η ζωή που κυλά έχει πίκρες αλλά με ένα γέλιο κερδίζεις πολλά σε πιάνουν θυμή μη συγχύζεσαι μη, δεν αξίζει ο κόσμος δραχνή Βρε Τούλια να είχα μια βουνιά που να κάνει για χίλιους σε μια Βρε Τούλια να σου δώσω να σου κάνω μεγάλη ζυμιά Βρε Μπου να κάρει για χύρου σειά ν Μ Όλοι μαςσκλέψαν εγρέψαν καυτή πό τους πιστέψαν εγλέψαν Μας καρίλικιά απόκρώ. Μ γάλος μας κάρας ένας που τον ξέρω και είναι καιερπού να παριάκρρος επικήν δυνος. Όταν πρώτο εξελέγει, δεν μιλάω για τις υπόλοιπε εκπλήξεις, αφήστε μελανές, μελανία, ό,τι άλλο θέλετε, τραμπ, τραμποειδή, τραμπίζω, τραμπίζεις, τραμπίζει, τραμπίζουμε, τραμπίζετε, τραμπίζουν, θα είναι το ε, α, α, ρήμα το οποίο θα κλείνει, αυτή είναι η δύναμη της ελληνική γλώσσας, φτιάχνει ένα ρήμα που εκφράζει μια ολόκληρη ιδεολογία, συμπεριφορά, αισθητική, άποψη, μούρη, μάσκα και το πίσω από τη μάσκα. Αυτή είναι η δύναμη των Ελλήνων. Να παίρνεις αυτό και να λες, τραμπίζω, τραμπίζεις, τραμπίζει. Δεν μου λέτε, μεταξύ μας τώρα, και πω εγώ, τραμπίζεται, ο κόσμος καταλαβαίνει με τη μία τι λέω. Ξαφνικά ποτέ έγινε αυτή η, η λέξη. Δεν είναι αυτό, είναι η δύναμη της γλώσσας. Η δύναμη της γλώσσας λοιπόν είναι καταπληκτική, εκτός αν τη χρησιμοποιούν για παράδειγμα. Διότι όταν τη χρησιμοποιεί η ότι. Εγώ δεν είμαι φασίστας, την ώρα που φοράει και τη βάστηκα την έχει στο πετσί του, γιατί λέει, όταν σηκώσει κάποιος το χέρι σε χαιρετισμό, εγώ το κατεβάζω κάτω. Ο Λιάκος τα λέει αυτά. κατεβάζω το χέρι κάτω, άρα δεν είναι. κατεβάζω το χέρι κάτω, που ακριβώς πάει το χέρι, όταν το κατεβάζει κάτω, δεν θέλω να φανταστώ, δεν θέλω να ξέρω, δεν με αφορά. Διότι επίσης λέει για παράδειγμα ε, α, φανταστική ερώτηση Απίστευτα εθνικιστική αλλά δημοκρατική Καθόλου φασιστική Ακούστηκε προς τόμα τους Πελετίδη στη Δίκη Με ερώτησή τους οι χρυσαυγίτες μα ζητάνε να χωρίσουμε τα παιδιά στο βρεφοκομείο Σε δικά μας και ξένα Υπάρχει παιδί ξένο και δι για ένα βρεφοκομείο Αναρωτιέται ο κομμουνιστής ο Δήμαρχο. Έτσι. Δηλαδή, πού ψάχνει το μασκαρά τώρα. Αν υπάρχει άνθρωπο που μακαρεύει τα παιδιά, τα παιδιά τα μακαρεύει. Σε εχθρού. Άμα μακαρέψει ένα παιδί, είσαι εχθρό. Είσαι μασκαρά, μπορεί να κρυφτεί πίσω, από που πουθενά, από κάτι, δεν μπορεί. Δηλαδή, όποιο από εσά έχει κάνει ένα βίντεο, ένα βίντεο ρε παιδάκι, μα ένα βίντεο, σε ένα χώρο που μακαρευει τα παιδια τα παιδια τα μακαρευει σε εχθρου αμα μακαρεψει ενα παιδι εισαι εχθρο εισαι μασκαράς, μπορει να κρυφτει πισω απο πουθενα απο κατι δεν μπορει δηλαδη οποιο απο εχει κανει ενα βιντεο ενα βιντεο ρε παιδακι ενα βιντεο σε ενα χωρο που ειναι σκοτεινο μεσα σε μια δισκοτέκ κλειστή, σε ένα μπαρ. Όπου έχει φως βγαίνουν τα χρώματα, όπου δεν έχει φως βγαίνουν τα μαυρόασπρα. Όχι και μοντάζ. Είναι περίεργο λοιπόν. Στο μασκάρμα των λέξεων πώς γίνεται η χρυσή αυγή και η σιριζέα είναι να χρησιμοποιούν εννοίεται το ίδιο λεξιλόγιο. Μοντάζ, montage, μονταζιέρα. να ακούγε αυτή τη μονταζιέρα. Ρε παιδιά, μου θυμίζετε εκείνη την εποχή οι προμνημονεύτων χρόνων δεκαετία του 80, όταν υπήρχε Πασόκο Υπουργό, ο οποίο έλεγε. Ινσερτ, την το Ινσερτ, Να αγοράσουμε 5-6. Μόλι ανέβηκε στην εξουσία. Να αγοράσουμε 5-6. Τι είναι το Ινσερτ, το εμβόλυμο πλάνο το οποίο μπαίνει ανάμεσα σε δύο πλάνα. Τόσο ήξερε, τόσο έλεγε. Και όταν του πούνε, Ξέρει, έρχεται τώρα ένα τρόπο με τον οποίο η τηλεόραση δεν θα είναι αυτό που ξέρουμε με επίγειο τρόπο, θα είναι με δορυφόρου και με τούτο και με και μετά. Λέει, είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορούμε να βάλουμε την Ελλάδα πάνω κάτω από ένα κουκούλι μεγάλο να μην περνάνε τα σήματα τη τηλεόραση που δεν θέλουμε. Σε αυτή την προσέγγιση έχουν αρχίσει και καρέβοντε τα πράγματα Όπως να ακούτε μέτρα και αντίμετρα Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πως αλλάζει πεδίο χρήσης μία λέξη Τα αντίμετρα είναι γνωστότερα στον πολύ κόσμο και ειδικά στον αρσενικό πληθυσμό Ο οποίος έστω έχει περάσει από όστρα, το έχει μυρίσει, έχει κάτι διαβάσει είναι ένας στρατιωτικός όρος συνήθως, συνήθως Μέτρα και αντίμετρα Πρώτα απ' όλα για να έχει αντίμετρα Πρέπει να αποφασίσεις Αν είναι εναντίον των μέτρων Όταν μόνο σου παίρνεις τα μέτρα Και μόνο σου παίρνεις τα αντίμετρα Πείτε μου ειλικρινά Παίρνεις μόνο σου τα μέτρα Και μόνο σου τα αντίμετρα Σαν τι μοιάζει Θεωρητικά και πρακτικά, στο χώρο του σεξ, για να μιλήσουμε και αποκριάτικα, μοιάζει με άγριο σεξ μεταπροφυλακτικού. Παίρνει μέτρα και ταυτόχρονα αντίμετρα. Για να μπω κι εγώ στη συζήτηση που γίνεται την πολύ σοβαρή αυτό τον καιρό. Μέτρα και αντίμετρα. Είτη, είσαι γέρον με σύνταξη 500 ευρώ. Λέω και ψηλή σύνταξη τώρα πια. Έρχονται τα μέτρα καταργή την προσωπική διαφορά. Το παπούτσι μου, κάλσι μου λαγκάρτ, το φούφου το σωμό μου το συνδυαστέ, το Eurogroup, το ένα, το δύο, το τρία, το καλό του, βαρουβάκη, η πρωινή, τέτοια η επόμενη. Οι κόμμε δεν με απασχολεί τι είναι. Και έρχεται και σου λέει 30% κάτω η σύνταξη. Πώ, από παίρθει να πεθάνει. Σου λένε αργέ, κάτσε εκεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έρχεται το αντίμετρο. Ποιο είναι το αντίμετρο, θα πέσει η τιμή του παστορμά στην ταβέρνα. Χαρά εσύ διότι ω γνωστόν με τα 500 ευρώ κάθε βράδυ στην ταβέρνα και κάθε βράδυ το μπαστούρμα οπότε εκεί που θα σου κόψουν τα 30 ευρώ τα 40 θα τα πάρεις δεν πειράζει που ακούγονται γέλια μέσα στο στούντιο διότι δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουν γέλια μέσα στο στούντιο θα σου δώσει πίσω από το μπαστούρμα την έκπτωση δεν θες τον μπαστούρμα ε, εντάξει Γέρωση είσαι, δεν θα χαίρεσαι λίγο παραπάνω. Εντάξει. Αν είσαι δυσκύλιο, δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα. Θα ε, ωφεληθεί διότι θα πέσει το φουπουά στο χαρτί τουαλέτας Άρα στο χαρτί τουαλέτα είναι ένα αντίμετρο για την περικοπή τη προσωπική διαφορά. Προσέχει λοιπόν για να έχει, τι κάνει. Μεταφέρει την προσωπική σου διαφορά, την παίρνει την προσωπική σου διαφορά που θα στην κόψουν και την περιφέρει δίκυνξη του λοταρία σε όλα τα αντίμετρα. Και λε από πού θα γλιτώσω. Θα γλιτώσω άμα πάω να βάλω βενζίνη στο μηχανάκι, λέω τώρα, αυτό που κλείεται, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Παίρνεις ένα μηχανάκι ακόμα και δεν ξέρεις να το οδηγείς και πας και το γεμίζεις βενζίνη και παίρνεις κάτι πίσω από τα αντίμετρα. Μετά πας βέρνα Δεν φτάνουν για να φας... Ούτε το γιαούρτι το βράδυ, δεν πειράζει Πας στην ταβέρνα, ξοδεύεις, επενδύεις πάνω στα αντίμετρα Επενδύεις, γίνεσαι στη Ριζανέλ της Προκοπής Πας με το ζόρι στην ταβέρνα Και παίρνεις πίσω κάτι από αυτό που κέρδισε από την ταβέρνα Δεν θες να πας στην τουαλέτα Πας όμως, ξοδεύεις παραπανίσιο χαρτί Διότι και εκεί έχει ένα αντίμετρο ε, Δεν αντέχω Ειλικρινά σα το λέω, δεν αντέχω, αυτό το μακαριλίκι δεν το αντέχω καθόλου. Και επειδή έχουμε αποφασίσει με την Άνση σήμερα, αλήθεια, να παίξουμε τραγούδια, χαίρομαι πάρα πολύ που η Ρίτα μου γράφει: Βάλθηκε να μα τρελάνει σήμερα με αυτή τη μουσική. Η Νάνση και εγώ μαζί από δίπλα, γιατί την πλασάρω και την ευχαριστιέμαι. Άντε μπράβο, συντονιστήκαμε στα ίδια κύματα ψυχή, λέει ο φίλο μου ο Νικήτας Ο νιόνιο γράφει καιρό να τελειώνουν και οι δίκε των φασιστών, το λαϊκό κίνημα τελικά φέρνει αποτελέσματα, τσακίζοντα και φασίστε και σύσ Φασίστε φασίστες, ο νιόνιο ο Μπακάλης Εσύ καλέπα που θα τα βγάλεις άμα θα σου κόψουν τα κομμένα των κομμένων Γιατί οποιος έχει μπλοκάκι Τι να σας πω δηλαδή ειλικρινά Εγώ φτιάχτηκα καινούρια τάξη Η τάξη δεν είναι μπλοκ τώρα εδώ Ούτε μπλοκ 33 ούτε μπλοκ 43 Ούτε μονο μπλοκ ούτε Είναι το μπλοκ είναι η γενιά των μπλοκ θυμάστε τη γενιά των 700, των 400, των 300 την ξέχασα και ο Λάκης γιατί στο τέλο πρέπει να μιλάει για τη γενιά των μείων 300, μείων 200 και δεν υπάρχει γενιά μείων πάει λοιπόν τώρα στη γενιά των μπλοκ τα μπλοκάκια τα μπλοκάκια είναι το επόμενο κάρβουνο στη μηχανή των δανειστών και των εξυπηρετητών των δανειστών που είναι η παρούσα κυβέρνηση η προηγούμενη και ενδεχομένω και η επόμενη λοιπόν ε, αυτός ο άλλος Νομίζω ότι για τα μέτρα θα μπορείτε να αναφωνήσετε. Όπω ο Λάκης ο Παπαδόπουλο που το λέει εδώ σε μια εκπληκτική διασκευή, σάδερνα ταιριάζει και με τον Νότο τη Αμερική. Πεθαίνω, ψοβάματα τα το ακούσετε. Η στίχνη του Κώστα Κοφινιώτη η μουσική του αήμνη του μεγάλου Νίκου Γούναρη. Λοιπόν, αυτή η διασκευή στο στυλ του Λάκη είναι καταπληκτικό. Ε, Αυτό ο άλλο που σε βίτηξε από μένα και έγινε θρύλο και έγινε θρύλο, είναι ο καλύτερο μου φίλο μια και με χλήτωση από σε ευγνωμοσύνη, να τον φιλάει ο Θεός και μέρες να του δίνει. Φαντάζεστε αυτό να το τραγουδάτε για αυτόν που θα διαδεχθεί το ΣΥΡΙΖΑ ως άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Πεθαίνω. Δεν πήρε από μένα Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος Είναι βεργέτης μου μεγάλος Πες μου λοιπόν που κάθεται <σο> να πάω <σο> να τον γνωρίσω <σο> Για το καλό που μου κάνει να τον ευχαριστήσω <σο> αυτό ο άλλος, <σο> αυτός ο άλλος Είναι βεργέτης μου μεγάλος Αυτός ο άλλος που σε βουτήξε ένα βράδυ Και γίνε θρήνος, και γίνε θρήνος είναι ο καλύτερος μου φίλος Μια και σε πήρε του χρουστό μεγάλη πνευμοσύνη Να τον φιλάει ο Θεός και χρόνια να του δίνει Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος Είναι ευεργέτης μου μεγάλος Αυτός ο άλλος που σε χαιρετεύ, που πούς έχει Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος Είναι σωτίας μου μεγάλος Να ζήσεις βρε Λεβέτη μου και από χαρά θα κλάψω Λαμπάδα σαν το βοή σου στην έκκλησα θα ανάψω Αυτός ο άλλος, <ΣΣΣΣ> αυτός ο άλλος Είναι σωσίας μου μεγάλος Αυτός ο άλλος Αυτός ο άλλος Είναι φερκέτης μου Μεγάλος Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Λοιπόν μεγαλύτερος μασκαράς Από τη Χρουσίευγη Δεν υπάρχει είναι ο Ιωνή επικίνδυνο πολιτικό καρνάβαλο. Δεν ξέρει τι κρύβεται κάτω από τον πολιτικό καρνάβαλο που λέγεται Χρυσή Αυγή. Και το εννοώ. Διότι, μου γράφει κάποιο, κάτσε να γίνουν εκλογέ. Να δει που θα πάνε όλοι να κρυφτούν. Είναι και οι μαζοχιστέ, κάτω και ακούνε εμένα τώρα αυτοί. Ε, με αυτά που θα πάρει Χρυσή Αυγή, με τα ψέματα που λέτε. Πιστεύει ότι ο κόσμο πείθεται, η ζαρούλια δηλαδή ναζίστρια είναι. Όχι. Σύζυγο ναζί είναι. Δεν ξέρω τι είναι η ίδια, τι να σου πω. Σύζυγο Ναζί πάντω είναι σίγουρα. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι Ναζί, γιατί λένε ότι και το βίντεο ήταν μια συναυλία. Αυτό το βίντεο που παίχτηκε έτσι, που του δείχνει, εκεί πέρα με κάτι σβάστηκε, να λένε ότι η ελληνική σημαία είναι κουρέλι, η δικιά του σημαία είναι σβάστηκα και διάφορα άλλα πράγματα. Τα είχαμε δεν έχουν πάει τώρα που βάλανε κοστούμια, γραβάτε, εκλεγήκανε, μπήκανε μέσα, είναι υπόδικοι, σφάξανε, αναλάβανε την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Φίσα. Ο Μιχαλολιάκο ο ίδιο, και η Ζαρούλα η Αυτό αυτόν που ανέλευε την πολιτική ευθύνη για το φόνο του Φίσα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτό δεν μπορεί να μου πει κάποιο ότι είναι ε, ε, λάθο, δεν το είπα. Αυτοί, ε, live τον είδε, ο κόσμο, το δηλώνει αυτό το πράγμα. Όμω, επειδή κάποιοι ψάχνουν, ε, όπω ο ψαράς με το μπασκάκι, ε, διαβάζω σήμερα ότι αυτό το περίφημο ε, CD, για το οποίο έχουν πάθει λίγο ταράκουλο τι τελευταίε μέρε, θα σα πω ότι έκανε ο για να δείτε να πει Καρνάβαλο στην Πάτρα, διότι. Ο Αρβανίτης είναι και ήταν τέος βουλευτής πατρέων ε, ο Χρυσσαυγίτης που έκανε τη μήνυση στον Πελετίδη το μοιράσανε ως ε, την αζιστική συναυλία κυκλοφόρησε ως δώρο με το περιοδικό αντεπίθεση στις 24 του Σεπτεμβρίου του 2005 και παρουσιάζεται από τον αρχιστάτη του περιοδικού Νίκου Κωνσταντίνου ως το CD που όλοι περιμέναμε με τη μεγαλύτερη συναυλία που έχει οργανωθεί επί ελληνικού Λοιπόν, ακούγεται στη διαπασών λέει ο αρχισυντάκτης, τους και μέχρι τελικής πτώσεως. Τη πτώσεως ποιο? Των ανθρώπων. Των βρεφών, των φίσα, των λαξμάν, των ψαράδων, των παμιτών, των συνδικαλιστών, των κομμουνιστών. Όταν πέσουμε όλοι, ο Καρνάβαλος θα έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση. Και λέει ο Καρνάβαλος, γιατί ο Ηλίας Αρβανίτης είπε ότι λάθος αποφάσισε το δικαστήριο ε, ε, ε, και ε, πώ το λένε, και τον ε, αθώο, τον πελετήτη, τον λέω και ηλία τον Αρβανίτη. Τώρα, δάξει, η Χρυσαβγή τη Αρβανίτη μου φτιάνει γιατί είναι Μιχάλη, δεν είναι ηλία. Αλλά είναι όλη στη γραμμή του Λιάκου από πλευρά ψευδολογία. Θυμάστε εκείνε τι πρώτε ώρε μετά τη δολοφονία του Φίσα. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με το Ρουπακιά, δεν τον ξέρουμε, δεν τον είδαμε, δεν τον ακούσαμε. Και μετά ήταν μαζί σε, ε, πώ το λένε, σε εκστρατείε βουνού. βουνού Εκπαιδεύσει. Με μαχαίρια, με πιστόλια που δεν ήταν πιστόλια, με μαχαίρια που δεν ήταν μαχαίρια, με γυναίκες που δεν ήταν οι γυναίκες τους, με, με κοντοχύτονα που δεν ήταν κοντοχύτονα, με ασκήσεις που δεν ήταν ασκήσεις. Όχι, ήταν dancing with the Glary. Δεν ξέρω τι ήταν, μπορεί να ήταν dancing with the Glary. Ξέρω εγώ τι λένε αυτοί. Ο Χρυσοαυγίτης, ο Αρβανίτης, πήρε τηλέφωνο το Μητροπολίτη Χρυσόστομο και τον έβρισε επειδή στήριξε τον πελετήδη. Και έστειλε και γράμμα Στην Ιερά σύνοδο. Και του είπε ανάμεσα στάλα άλλα Ότι ένας επιστρατευμένο όχλος Μπολσεβίκων Του κουκουέτου πάμε και προθήμων συνοδοπόρων Ηλιθίων όποιος κατέβηκε Και στήριξε τον Μπελετίδη Είναι ηλίθιος Τάδε Έφη Αρβανίτης Παιδί μου για να γίνεις διάσημος Υπάρχουν πολλοί τρόποι Και ο Πάσαρης διάσημο είναι <laughs> Διάσημος είναι και σε ξένη φυλακή Διάσημος Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνεις διάσημος, πάρα πολλοί και αυτοί που κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια και σφάσουν κάτι οι εισάδες εκεί κάτω και αυτοί διάσημοι είναι, δεν είναι κανένα πρόβλημα αυτό αλλά να λες τώρα, μαρξιστικό φύραμα και ηλίθιους όσοι κατέβηκαν να τον στηρίξουν να σας πω κάτι, όταν ένας Αρβανίτης, αυτού του είδου. ο Γερβανίτης καλέτο γέννος Θεού η Αθήνα είναι γεμάτη Αρβανίτες Λοιπόν, και Αρβανίτες είχε το 1821 μετά του είχε, δεν ξέρω που θα ήταν το 1821 χωρί Αρβανίτε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν ακού τέτοια πράγματα και σε λένε Πελετήδη, σε λένε οποιονδήποτε, ηλίθιο που στήριξε στον Πελετίδη είναι τίτλο τιμή. Δεν μπορεί παραν, να είναι τίτλο τιμή όταν προέρχεται από αυτά. Αλλά τώρα να πάρει τηλέφωνο τη, την Ιερά Σύνοδο. Εδώ έχω ένα πρόβλημα. Και το λέω και σε αυτόν τον Χρυσαβγίτη που με και με έχει απορίε. Α πάνε να βρει μόνο του την Ζαρούλα. Ε, έχω την εξή απορία. Είδα εκεί στα γένεια τη Αγία Φιλοθέη του μουσείου που έγινε πίσω από τον αρχιεπίσκοπο τον Μιχαλολιάκο. Ο Μιχαλολιάκος ανακάλυψε το Θεό από τότε που μπήκε στη φυλακή. Οφείλω να ομολογήσω, αυτό είναι αλήθεια. Το φαίνεται δηλαδή από τα πράγματα. Γιατί πιο πριν είχε κάτι σβάστηκε, κάτι ήλιου, κάτι θεού, κάτι άλλα πράγματα. Λοιπόν, ήταν πίσω από την Αγία Φιλοθέη. Πολύ φοβάμαι ότι πήγε για να τον πάρει κανένα πλάνο δηλαδή. Και να φαίνεται ότι είναι και θρησκευάμενος. Το πρόβλημα μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα μου δεν του εξήγησε κανένα τι ήταν η Αγία Φιλοθέη. Και την έχει πατήσει ο Μιχαλολιάκος. Δηλαδή πρέπει να απολογηθεί στο κοινό του. Που θέλει να ξεχωρίζει τα βρέφη σε ξένα και ελληνικά. Πώς είναι τα παπούτσια οι σώλες, Να πούμε έτσι και τα βρέφη σε made in. Ε, made in. Made in. Ε, in. in. Ε, Δ γιατί δεχόταν και περιποιόταν τους πάντες όταν λέμε τους πάντες, τους πάντες ντόπιους, ξένους, αρρώστους σημαδεμένους, άσπρους, μαύρους κόκκινους, κύτρους, τους πάντες και από την πολίτη στην καρδιά έγινε ψυχικό η συνοικία ψυχικό πήρε το όνομά της από τις πράξεις της Αγίας Φιλοθέης εκεί έκανε το ψυχικό για να έχετε κατά νου, το ψυχικό και από εκεί βγήκε και η Καλογρέζα, το γήπεδο, το γήπεδο, η περιοχή της Καλογρέζας. Καλογριά, Καλογρέζα, για να έχετε συνέστηση. Σε αυτό, μωρέ, πήγε. Δεν έψηκα ένα πιο εθνικιστή άδειο, έτσι, πιο ταυραντισμένο. Πήγε και βρήκε την Αγία Φιλοδέη, που αντιστρατεύεται πλήρως την αζιστικο-φασιστικό-αϊδιαστική ιδεολογια των χρυσαυγητών. Λοιπόν, λοιπόν. Για όλους όσοι έχουν απορίες πώς μπορείς να διαστρεβλώσεις ένα μύθο υπάρχει ένα εξαιρετικό τραγούδι η στίχη είναι του Γιάννη Ευθυμιάδη Ο, η μουσική του Γιώργου Κιαγιαλίκου στο τραγούδι Βικτορία Ταγκούλη είναι του 2017 έχει πραγματικά μ, για φίλημα είναι το τραγούδι ακούστε το το βάλς της Γοργόνας Αδέρφε μου στρατηλάτη πιο πολύ θα σ' αγαπούσα αν σε κάναν κοπηλάτη δεν θα σου ριχνάν αλάτι στις πληγές σου και στην πλάτη δεν θα σου πηγάν μαχαίρια και καρφιά στα χεριά. Τώρα έγινα αγέρας αφού δεν μπορώ να σέχω. έχω έμαθα σκληρά να αντέχω ζω στο τέλος κάθε μέρας, στο στον Πεϊρούτ στη Λισαβόνα με φωνάζουνε γοργόνα και γυναίκα πέρας. Αδερφέ κρυφέ μου πόθε γνήσια βασιλιά και νόθε πήγες πέρα απ' την Ασία να βρεις την αθανασία μα να ξέρει σημασία Έχει ο χτύπωσα το βέλος στη ζωή στο τέλος Ζή και ζή Μια να κανέβει στο μικρόφωνο και σα έχω. έχω. Ε, Μέρε που είναι τώρα, άντε, πάτε να διασκεδάσετε με τον οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε. Η καλή παρέα είναι η κατεξοχήν διασκέδαση. Έτσι έχω για του πρώτου έξι που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.200.8.200, τρει προσκλήσει για απόψε και τρει προσκλήσει για αύριο, 9.30 ώρα, στον Ιαννό, με τι. Νότι Μαυροδή, Γιώργο το Σικιάνη στην Κυθάρα, στις κιθάρες μάλλον που αυτές οι δύο κιθάρες κάνουν μόνο στους μια ορχήστρα και ένα βενετσάνου με τραγούδια πάθους πλαισιωμένα από τη σύνθετη συνοδεία κιθάρας του Μαυρουδί και του Τωσικιάννα έχουν διαμορφώσει μια μικρή ορχήστρα και θα ακουστούν τραγούδια Μαυρουδί, Βενετσάνου, χαζιδάκι αλλά και Λατινικής Αμερική, τρεις καλλιτέχνες που δρούν ως βάλσαμο για το νου και την καρδιά στις η ομορφιά τη μουσική, η ομορφιά του λόγου και των νοημάτων του μπορούν, νομίζω, να είναι το καλύτερο αντίδοτο στο Deutschland. Οι υπεράλε με τη μορφή του σκληρού ροκ. Ρίξε διαφημίσει και εσεί ρίξτε τηλέφωνα για να πάτε να του χαρείτε. Κλέψανε λένε. Όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που του πιστέψαν. Κλέψαν ανάπηρα. Κλέμαστε λοιπόν εδώ και τώρα θα κάνω μία αφιέρωση. Θα κάνω μια αφιέρωση παρότι δεν τη συνηθίζω στην ε, ΕΡΤ και στην ΠΟΣΠΕΡΤ για την ακρίβεια Γιατί Η είδηση έσκασε πριν από λίγο Στάσεις εργασία αποφάσισαν να πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια προβολής θέσεων και εκδηλώσεων της χρυσή αυγή από τη Δημόσια Τηλεόραση Σε ένδειξη διαμαρτυρίας ξεκινώντα από αύριο Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 Η ΠΟΣΠΕΡ το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων της δημόσια τηλεόρασης σε ανακοίνωσή του επισημαίνει, ότι οι εργαζομένοι της ΕΡΤ παλεύουν ότι η δημόσια ροδιτιλεόραση είναι η φωνή της κοινωνίας και όχι κάθε ναζιστικού μορφώματος. Και είμαστε μαζί με όσους διαμαρτύρονται επανειλημμένα ενάντια στην προβολή της χρυσή αυγή, όπως συνδικά τα μαζική φορείς, οικογένεια, φύσα, δημοτικές αρχές, βουλευτές, όλου του δημοκρατικού τό όπως και με τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση και που αντιδρούν σε αυτήν την προβολή. Με ανοιχτή λοιπόν επιστολή τους... Μιλούν για τι αποφάσει τη Βουλή και πρόσφατα τη Δικαιοσύνη, μετά την αθώωση του Δημάρχου Πάτρα Πελεττήδη, τι αποφάσει του Πρόεδρου τη Δημοκρατία που δεν του καλεί στα συμβούλια των πολιτικών αρχηγών, αλλά πάει μαζί του. Σε να επισημάνω εγώ, εγώ από μόνη μου, εδώ όπου του εμφανιστούν, όπω τα Γιάννενα, για την απελευθέρωση από του Ναζί. Και ήταν ο Παπά, δίπλα από τον Προκόπη Παυλόπουλο. Πολύ ωραία εικόνα, πάρα πολύ ωραία εικόνα, για να με πάω στο Καστελόρι, αφήστε τα αυτά, δεν θέλω να τα ξαναθυμάμε. Λοιπόν, η ΑΡΤ και η της λένε οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν ένα δυνατό μήνυμα για το ρόλο και το χρέος που έχουν στον αγώνα κατά του φασισμού και του ρατσισμού. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ, θα σας αφιερώσω το τραγούδι «Άσε τον παλιό κόσμο να λέει». Ωραίο, σουγιούλ, αποκριάτικο, αλλά πραγματικό, στίχη Αλέκος Ακελάριος, μουσική Μιχάλης Σουγιούλ. Πάλι στα παλιά και μη συνεχίζε σε στα νιά. Τα οι μέρε μου φερίχτε, γιατί τα δάκρυα κλιγμή δεν με αφήσανε στιγμή να χωριστούμε δε βαστώ ούτε και θα πάνε σωστό Ρίξε μου δυο μάτιας γλυκές κι άσε τις γλώσσες της Σεβημωμένο γι' έλα που σε περιμένω. Ντάσε το παλιό κόσμο να λέει. Λα λέει, Λα λέει. Όφιλη σου είναι μέλη. Φίλα με γεννήσε μέλη. το παλιό κόσμο να λέει, Σε καλαματίνα ματίνα Α, Και εγώ σας ακούω Δεν με ακούτε μόνον εσείς Εγώ ακούω και εσάς Και ακούω και εσάς που προσπαθείτε να βγάλετε άκρη Μέσα σε αυτό το καρναβαλίστικο Λεξιλόγιο διαστροφής της πραγματικότητας Που οργουελίζει Και χαξλαιηλίζει Ταυτόχρονα Αν θυμάστε και ακόμα και στα αρχαία Ένα συστατικό βασικό της Ήβρεος στην αρχή αντίληψη περιηθικής ένα βασικό συστατικό της ύβριος ήταν η διαστρέβλωση του νοήματος των λέξεων Τότε ήταν που απίβδησε η νέμεσης αφέρεσε από τους ανθρώπους τη χάρη, αυτό ήταν ο πηγής, ήταν η χάρη Η χάρης, το ότι ψάχνει κάποιος σήμερα είναι να έχει τη χάρη Τη χάρη, όχι το χάρη, μα τη χάρη, προσέξτε τη χάρη. Και έτσι σηκώθηκε και έφυγε και γύρισε πίσω στον όλυμπο. Ο χλεόλυμπο Παναγία βοηθάει μετά το Σόρα. Ποιο τολμάει να πει όλυμπο. Δηλαδή τι να πει, ούτε τη Δία. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν όνομα στην ομάδα τη αστυνομία. Τι Δία τώρα και αυτοί οι Να αλλάξουν καλέ. Θα νομίζουν ότι είναι στρατό του Σόρα. Δηλαδή και το, το Σόρα στο επιμένω, έτσι. Δηλαδή του, του, του Σόρα. Γιατί είναι και παράξενο. Σημαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Πάτρα με τον και με τη Δίκη και ξαφνικά ως ώρα είναι πατρινό. Οπότε, αρχίζετε και βλέπετε την εσωτερική μας αντίφαση ε, ε, γιατί έχουμε συνηθίσει σε λέξεις, σας τις θυμίζω, υπερταμείο, υποκατώτατη, Τι είναι λέξεις, έκανα ε, καραβαλέξεις λέξεις, υποκατώτατη σύνταξη, υπερταμείο κρατικοποίησεων, success story, έχει σουξέ μωρό μου να είμαι και στορι μαζί, και σουξέ και στορι. Μιλάμε για κομπραδόρου, ραντιέριδε, μιλάμε για τουιταρίσματα πολιτικών περί των αποφάσεων των δανειστών. Όπου, προσέξτε, μιλάμε τα αντίμετρα, είναι λέει στην πραγματικότητα. Εξισορροπητική ισορροπία. Το άκουσα με τα αυτιά μου. Εξισορροπητική ισορροπία. Τι να φαν. Πείτε μου τώρα, πω σα βάζανε διαγωνισμό σε δημοτικό, σε σχολείο, σας δίνανε και πολλά λεφτά να αγοράσετε υλικά. Να φτιάξετε ένα καρνάβαλο που να εκφράζει την εξισορροπητική ισορροπία. Πείτε μου, μα το Χριστό. Εγώ το μόνο πράγμα που μπορώ να καταλάβω ω εξισορροπητική ισορροπία ήτανε μια φανέλα ας πούμε του Ολυμπιακού Εξελίστησε τουρκοφάγο μετά την κλήρωση με την πεζίκταξ Έπαιξε ωραία Πέρασε στο επόμενο να λέμε τα πράγματα με το όνομά του το λέει Παναθηναϊκός Ο οποίος πάει να αναθαρίσει Εγώ ε, ε, το μόνο που φαντάζομαι Όσο είσαι εξισορροπητική ισορροπία Είναι μια ομάδα που θα έχει Φανέλα του Ολυμπιακού Σήμα του Τρυφιλιού μπροστά Σήμα της ΑΕΚ πίσω στο ένα Παν Ξάνθη το άλλο παπούτσι Ένα σοβρακάκι που γράφει Πάοκ μπροστά και Άρης πίσω ε, Μία φανέλα Κάτι γάντια που θα είναι Ρος χρώμα και θα γράφουνε γιούβε το ένα, Μίλαν το άλλο Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω την έννοια Εξισορροπητική ισορροπία Παρά μόνο ως καρνάβαλο Και επομένως θέλω να πάρω μια ανάσα Γιατί σκέφτομαι Τι έχει να συμβεί Εμάς δεν μας ακούτε Αλλά πρέπει να μας ακούτε Όταν κάνουμε αναλύσει. Γιατί οι κομμουνιστέ προβλέπουν, έχουν πάντοτε δίκιο στο τέλο, και όταν έχουν πολύ δίκιο στο τέλο οι κομμουνιστέ, εμφανίζονται κάτι φασίστε που λένε Μπολσεβίκη και Τραμπούκη. Ειδικά όταν έχουν δίκιο οι κομμουνιστέ. Λοιπόν, προσέξτε, γιατί έχουμε δύο που φτάσαν στην Οριστερά και είναι Τούρκοι και αθρίζονται στου Οχτώ σε μια δύσκολη στιγμή, κρατώντα στο πίσω-πίσω-πίσω μέρο του κεφαλιού σα μια πραγματικότητα. Κάθε φορά που έχουμε δυσκολία διαπραγμάτευσης ένα περίεργο πράγμα ρε παιδάκι κάποιος Τούρκος εμφανίζεται και δημιουργεί ένα σκηνικό στο οποίο όλοι σφίγγονται χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα μεγαλώνει ο φόβος και μετά διαβάζει στο Μαρκ Τουέιν διαστόματος δηλώσεων τσακαλότου και τη βλέπει Αμερικάνος πρώτη γενιά. και επειδή δεν το αντέχω λέω να σα αφήσω να καλμάρουμε σε ένα ε Εν, ίσως του πιο αγαπημένου μου ελληνικού τραγουδιού που έκανε η Νάνση και είναι η μουσική του Περιστέρη η στίχη του Μίνου του Μάτσα στο τραγουδί θα ακούσετε, θα ακούσετε και την Τάνια της Ανακλήδου και τη Χαρούλα Λεξίου το Μινόρα της αυγή, με την ευχή κάποιους από εσά να σας βρίσκω σε βεράντα με τη λίγη Λιακαδίτσα σε ένα σπίτι με ανοιχτό παράθυρο γιατί δεν έχει κόψει τόσο πολύ το κρύο με ένα τσιπουράκι, ένα ουζάκι, έστω και με μια ανοιχτή κονσέρβα ή ακόμα και ξεροσφύρι με δυο ελιές θρούμπες. Γιατί αν είσαστε άνθρωποι μαζί, το σιγοτραγουδάτε και αναθαρεύει και το μέσα και το όξο των ανθρώπων, το μηνόρε της αυγή. κάποιο μινόρε της αυγής για σένα ναι είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής Σένα ναι, είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Το ουζάκι, άντε να σα φτιάξω εσά του οδηγού στη φαντασίωση ότι θα φτάσετε κάποια στιγμή στο σπίτι σα, φίλοι μου ταξιτζίδε. Λοιπόν, η Γκάτζο Ντίλο είναι ελληνικό συγκρότημα που παίζει Gypsy Jazz και κατάφερε και έκανε σε ένα από τα δεύτερα, τρίτα, πρώτα αγαπημένα μου τραγούδια. Το Σί μου χάραξε πορεία του μεγάλου Απόστολου Καλδάρα Στύχη και Μουσική. Μία διασκευή που έκανε ένα τραγούδι γραμμένο πίσω το 1967. Με το οποίο η δική μου γενιά μπορεί και να μεγάλωσε, αγαπημένο και στη νεότερη γενιά εξαιρετικός αφιερωμένο σε οδηγούς, ταξιτζίδες και αυτούς που περιμένουν να πάρουν μια ανάσα την καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν oh, πουλάκια μου, σας αποχαιρετώ Σας εύχομαι καλά κούλουμα από τη Μαρία Τιμψάλτη στον ήχο και την αδερφούλα μου την Άνση στη μουσική Και σας αποχαιρετούμε εμείς εδώ Με κορίτσια, καθόλου χρυσαυγήτικα Που νοιάζονται για την παράδοση του έθνος και τα διαμάντια του και επιμένουν να λένε υπέροχα ερωτικά τραγούδια σαν το παραδοσιακό δράμας «Κοίταμε» που θα ακούσετε. Είναι το μουσικό γυναικείο συγκρότημα Σμύρνα. Καλές απόκρεο, καλά κούλουμα, το και δείτε πόσο ωραίο, ερωτικό και σεξι είναι και το έθνος όταν το βλέπεις από την παράδοση και όχι από τη Σβάστικα.